Εις τώρα διαβάζει Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάνη. Ωχ, Το ίμισι του μεγάλου ακόμψου κτηρίου ή το πατωμένον το άλλο ίμισι χάνει απάτωτον απαλάμιστον υγρόν και σκοτεινών. Επάνω, ει το μισό πάτωμα, ο αγαθός ελληνοδιδάσκαλος εδίδα και του σκληροτραχίλου μαθητάς του δεκατρει ώρες την ημέρα. Τέσσερα ώρα έκαμε μάθημα ει την πρώτη τάξη, τέσσερα ει την δευτέρα και πέντε ει την τρίτη. Κάτω, ει την κόν κόνην τριών δεκαετηρίδων, έβοσκον χιλιάδε βλατούδες, ψαλίδες, αλογάκια και άλλα ζωήφια και χόρευον μυριάδες ποντικοί. Επάνω εις το φατνωμένο μέρος του κτηρίου προς το ανατολικό με συμβρινό νύμιση το μετοχέ, απαρέμφατα αντονιμίε και εκελάδουν μονοτόνος εναλλασσόμενα πρόσωπα και αριθμοί και εγκλίσεις και η Ιράβοδος εκράτη συχνά των χρόνων επί των νότων των μαθητών. Δυσμόθεν και αντίκρι του σχολείου ήταν το μικρό μετόχι τη διαλυμένης μονής του Αγίου Νικολάου, οικίσκος εκ δύο χωριστών θαλάμων με τα στήρας προς την οδόν. Εις τον ένα κατόκι διαρκόσιμη τη συγκλητική ευδομικοντού τη ενάρετος καλογραία εις άλλον κατ' έλειεν, ο Σάκης κατέβαινε από το μοναστήρι για να εξομολογήσει τους μετανοούντας ο αγαθός πατήρη Αάκειος, ο παραπάσις σεβάσμιος πνευματικός. Δίπλα εις το κατάλημα του πνευματικού υψούντο με τους κλόνους γυμνούς δύο φιλοροήσα σε σικαμινέ. Ο λίγον παρακάτω από τα σικαμινέας προσβοράν η το σπίτι της Σοφιανίνας τον εξώστην του οποίου το κρεμασμένο ωραίων κλωβίων Και μέσα εις το κλωβίον όκλαζεν Επίτινος οριζοντίου ξυλαρίου Μέγας λαμπρόπτερος και ποικιλόπτερο παπαγάλος Δίπλα εις το σπίτι της Σοφιανίνας Υψού το μεγάλη οικεία με ευρίαν αυλήν και πλατεία. Υψηλή ταράτσαν, αντικρίζουσα σχεδόν με την μεγάλη θύραν του κτηρίου του χρησιμεύοντο ω σχολείου. Και παραπέρα από την οικεία αυτήν ευρίσκετο το μικρόν ισόγειο απεσίου φήμη. Με ασβεστομένα τα κλειστά παράθυρα σπιτάκι, όπου κατόχει η βότσενα, η μάγισσα ή το ώρα δεκάτη της πρωίας. Ο διδάσκαλος αφού ετελείωσε το πρωινό μάθημα της πρώτης τάξης είχε πομπέψει τους βαρικεφάλου μαθητάς και είχε να αρχίσει να παραδίδει στην Δευτέραν. Κάτω στα παράθυρα του σχολείου επί του κατοφλείου της θύρας και εντός και εκτός αυτής επί του εδάφους με τα βιβλία των υπότιν μασχάλιν ή ανοιχτά επί των γονάτων, χωρίς να αναγινώσκωσιν, εκάθυντο οι μαθηταί της τρίτης τάξεως, περιμένοντες να έλθει η σειρά των γονατων χωρις να αναγινωσκωσιν εκαθυντο η μαθητε τη τριτης ταξεως περιμενοντες να ελθει η σειρα των περι την ενδεκάτην διανακροαστώσει και αυτή το πρωινόν μάθημα. Με συμβρινότερον έξωθεν του οικίσκου του πνευματικού, τέσσερες ή πέντε ευλαβείς γραίε, εκάθυντο επίτινον στελεχόν και χονδρόν ξύλον, περιμένουσε να έλθει ή πέντε ευλαβεί γρέε κάθιντο επίτηνων στελεχών και χονδρον ξυλον περιμένουν σε να έλθει η σειρά των δια να εισέλθω συμπλέον του πνευματικού. Ήταν δύο ή τρει ημέρε πρώτων Χριστούγεννων, και αφού Ήχον νηστεύσει ω καλέ Χριστιανέ αισθάνοντο την ανάγκη της εξομολογήσεως δι' αναξιοθώσει τη θεία κοινωνίας. Εν το μεταξύ δε καθήμενε έξωθεν της θύρας του πνευματικού ανεκίνουν προσαλήλας αξιοπεριέργους ιστορίας και κατάκρινον από χριστιανικών ζήλων την διαγωγή των γειτονισών και των γνωριμάντων Από καιρού εις καιρόν Ικούεται οξία και διαπεραστική η φωνή του διδασκάλου, ρωμένη υπέρ των συνηθιστών, επιπλήττοντος και κραυγάζοντος εν εξάψη και κατόπιν διεκρίνεται ως ψιθυρισμός η ασθενεστέρα φωνή μαθητούτινος απαντώντως εις ερωτήσει του διδασκάλου. Και συγχρόνως ει τον αντικρινόν εξώστην, ο παπαγάλος ηλεκτριζόμενος έκραζε. Παπαγάο, θέλεις καφέ! Και οι μαθητέ, οι καθήμενοι στα πρόθυρα του σχολείου, εκάνχαζον κι έκλειον τα βιβλία των, κι έτρεχον και φώναζον κι στριλατούντο. ο ίστον των μαθητών της τρίτης τάξεως, υψηλός, ως θεόδης, με ζωηρό βλέμμα, φαινόμενος να είναι τουλάχιστον δεκαεξαετής, δεν το βλέμμα του από την Ταράτσαν εκείνη την υψηλήν. Εω τότε ψυχή δεν εφαίνεται το υπάνω εις την Ταράτσαν, αλλά με το λίγον ωραίον κοράσιον δεκατεσσάρων ετών, με τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα, εφάνει επί της ταράτσας. Κατόπιν άλλο, της αυτής ηλικίας, επίσης με ξανθά μαλλιά και ένα άλλο με μαύρα μαλλιά. Ο μαθητής τότε εκείνος, ως τη Σέπασχε φαίνεται, από πρώιμον έρωτα η κούστη να ψιθυρίζει. Αχ, βασανάκια, βασανάκια. Ο γείτον του, τη της εφαίνετο γνωρίζον την αντιναμία του, του εψιθύρισε το εξής δύστηχον, το οποίον ίσως αυτός ή άλλος κανείς μεγαλυτέρας ηλικίες είχε συνθέσει. «Γίνε μαριά μου βοηβόδας». «Και εσύ λαινιό μου μπαίης, και εσυ μου μικρή Κατερινιό κριτής για να με κραίνεις». Τα τρία κορίτσια εγύριζαν, εγύριζαν, έφερναν βόλτες επάνω στην ταράτσαν, επεριπατούσαν, εστέκοντο, εκοίταζαν εις τον ουρανό, συνομιλούσαν, έριπταν ματιές προς το μέρος της θύρας του σχολείου όπου ήσαν οι μαθητέ και δεν είχαν ησυχία. Οι μαθητέ εξέχασαν και το σχολείο και τα βιβλία και των διδάσκαλων και αυτών των παπαγάλων και σηκώθησαν και κινούντο και ειστριλατούντο εις, εις τρόπων επιφοβων. Τα τρία βασανάκια ως τα ονόμαζαν ο πτωχός εκείνος μαθητής δεν έμειναν επί πολύ νόραν μόνατον επάνω στην την ταράτσα και άλλα κατόπιν τον βάσανα και άλλα βασανάκια εφάνισαν πλησίον τον. Φαίνεται ότι τα ράτσα εκείνη εχρησίμευαν ως συνεντευκτήριον όλων των κοριτσιών της γειτονιά. Το θέρος όταν έπεφτε ο ήλιος ή τον χειμώνα όταν ήτο εθρία ηλιοφενγής ημέρα ως η ημέρα εκείνη του Δεκεμβρίου τα κοράσια ανέβαιναν εκεί, καταβιβάζοντα τα λευκά του λουπάνια των έως του οφθαλμούς, στρέφοντα τα νότα προς τον ήλιον για να μη μαυρήσουν. Και εκεί επάνω φεδρόν λάλιμα και εύθυμος μινηρισμός παρθένων και κελαδίματα ανθρωπίνων χελιδώνων μόλις έναρθρα. αλόγιο ο λιγότερο κενά ενία από τα κελαδίματα των πτερωτών χελιδόνων του αερος η Είσαν ήδη έξι-επτά κοράσια από δέκα έως δεκαπέντε ετών ηλικίας επάνω στην την ταράτσαν. Αλλά Αλλόταν ηκούστη, ο βαρύς δύπος των μαθητών της Δευτέρας Τάξεως κατερχομένον την κλίμακα, ω να τους κατεδίωκουν τα τα φάσματα των εισμύρημάτων και των συνδέσμων και των μετοχών και έζωσε εικόνες των μαυροπινάκων και οι δώδεκα ή δεκαπέντε εκείνοι νέοι εξήλθον θορυβοδός της θύρας του σχολείου κραυγάζονται σε παρόδο. «Παπαγάλο, θέλει καφέ» προς το απτόητον εκτοπισμένον πτηνόν, το οποίον τους έβλεπεν εν μακαρία απαθία, κοφεύον εις τα σπαροτρύνσιστον, τότε τα εύθυμα κοράσια εκείνα έγιναν διαμοιάς άφαντα από την ταράτσα. Τούτο το έκαμαν κάπως, ώστε να εσπλαχνίστησαν τους πτωχούς μαθητάς της τρίτης τάξεως, οι οποίοι με τα πόνου και σπαραγμού καρδίας θα ανέβαινον στην την παράδοσην, τώρα ότε ήλθε η σειρά των, τα βασανάκια εκείνα ευρίσκοντο επί της ταράτσας. Οι μαθητέ ανέβησαν τότε με διπλή λύπην δια την θετικήν ταύτην και την αρνητικήν δυστοιχίαν. Μόλις ανέβησαν οι μαθητέ των τόπων της παραδόσεως, και τα κοράσια εφάνισαν πάλι δια επί της Ταράτσας. Αλλά τώρα δεν έμειναν πλέον όσα ήσαν, Η μικρά γέλοι ήφξησε ταχαίως και θα ήσαν όλα 15 έως 18 κοράσια επάνω στην Ταράτσαν. Ήσαν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικία. Κοίτα έλθει από την πρώτη γειτονική νοικία το ξενιό και το κουμπό, δύο ωραία μελαχρινέ αδελφέ, η μία δεκατεσσάρων και η άλλη δώδεκα ετών. Μετά αυτάς ήλθαν το φιλιό το βελισάρικο και το μαχό το πορταρίτικο από δύο άλλε παρακειμένες οικίες. Κατόπιν ήλθαν το κατηνιό οι παπαδοπούλα και η Ευανθία η κάπετανοπούλα από την οικία της εξαδέλφη των της μαχώς όπου ευρίσκοντο. Ύστεραν ήλθαν το Τσιτσό το ραφτί και το Ασπασό το Παναδί και η Σοφούλα το Μπακυρί και τελευταία ήλθαν η Μόρφο η Σερετούλα και το Κυρατσό και το Ασμινιό ε αδελφέ και προσετέθησαν εις τα σάλας. Όλε, η σχεδόν όλα ωραία κοράσια με γαλανά όματα, με μαύρα όματα, με βαθέα και αμαυρά και εινοπά όματα, με λευκόν χρώτα, με μελίχρυσον και χλωάζοντα χρώτα, με μαύρου και ούλου βοστρίχου, και μακρού και ξανθού και καστανού πλοκάμου, με ελαφρά βαθουλώματα περί τα σκόχα των οφθαλμών με ωραία λεπτά ρόδινα και αυρά και κοράλινα χείλη, με κιανιζούσας φλέβα, με χαρίεντας λακίσκους και γελασίνους υπότας παριάς, με αναστήματα νεοφύτων κυπαρίσων, με λευκά τουλουπάνια, με λεπτά και διαφανία λέμια επέρι την κεφαλήν, με κοντά φουστανάκια, με λευκάς περικνημίδας και με σιρτάς εμβάδας. Συνήλθον εκεί, υψηλά ει την ταράτσαν, καθώ τα χελιδόνια ει τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρο, και ομίλουν και εκελάδουν και γέλουν και ετερέτιζον, και συνδιαλέγοντο και ετητήβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν. Διότι η άλλη την διέκοπτε διαρωτήσεων, διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ύρχιζε άσμα και έλεγεν μόνον ένα τείχον και μισόν. Η τέταρτη έσυρε τέσσερα ή πέντε βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπλεκε κατά την ανθρώπων του βραχίωνα σταυρωτά με άλλε δύο και τα σεβίαζε να την καμάρα άδουσα άμα. Αργό και μελωδικός. καμαραχτή, καμαραχτή, καμαραχτή, ζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε, και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο, και καμία συνδιάλεξης δεν ελάμβανε πέρα. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψη, και στοχασμό και σκοτούρα. Όματα έλαμβαν. Βαριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ και αύρε τη νεότητός ερύπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τα σκαρδίες. Περιόραν δωδεκάτην και ημίσιαν δεν είχε μείνει πλέον καμία εκ των ευλαβών γρεών έξωθεν του μετοχίου του Παπαϊσάκηου. Ο Παπαγάλος από πολλέ ώρε δεν είχε ακούσει την φωνήν του αποκαμωμένου διδασκάλου να υψωθεί και δεν είχε εκπέμψει και αυτός την σύνηθι κραυγήν του. Τα κορίτσια ετοιμάζονται να χωριστώσει «και είχον κατεβεί από την ταράτσαν, ευρίσκοντο τώρα εις το προάβλιο της οικίας, «και μεγαλοφωνούσαν, και έκαμναν τόσον θόρυβον, όσον δεν θα έκαμναν ποτέ παιδεία της αυτής ηλικία. «Η συναναστροφή τον επολαπλασίαζε την τρέλαντον, και εκάστη τούτον εφαίνετο να έχει τόσον τρέλαν, όσοι θα είχαν όλαιο μου». Αντικρήτων στην αυλήν του Οικίσκου τη Μαγίση, ίστατο άσχημη γρέα, με άτακτον κόμιν και ενδυμασία, και τα σε κοίταζε με αλόκοτον βλέμμα. Ωρα πρώτην παρατέταρτον, κατήλθε τέλο από το ύψο του πατώματο του σχολείου ο διδάσκαλος και ευθύ κατόπιν κατέβησαν οι μαθητέ ένα και θορύβο. Ήτο πολλαπλή χαρά την ημέραν μάθημα πρώτων διακοπών των χριστουγέναν. Ήτο το τελευταίο μάθημα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων. Οι αγέλη των μαθητών αντίκρισε την αγέλην των κορασίων και τα βλέμματα έβαλον κατευθείαν προς το προάβλιο της μεγάλης οικίας με την ταράτσαν και οι το να βαντήσουν προς άλλην διεύθυνση. Αλλά την ιδία στιγμήν η άσχημη γρέα τη εκοίταζε τα κοράσια, σκανδαλισμένη ήδη από τα στρέλα, τα οποία έβλεπεν, ενόμισαν ότι εν των Κορασίων εξέφερεν ένα αστεϊσμόν βάρος βάρο τη. Και όλα γέλασαν με τούτο. Τη εφάνει ότι ήκουσε την λέξη μάγισσα. Δεν χάνει καιρόν, αρπάζει μεγάλην τρικοκιάν από τον φράκτην της γειτόνισσας και τρέχει προς το μέρος όπου ήσταν το εκορασίδες. Επολέξα εξ αυτών, όσε δεν ήσαν του σπιτιού, απεχαιρέτησαν τα τρεις αδελφάς και ήρχισαν να απομακρύνονται». Η απέσιο γραία έτρεξε με ξέπλεκα ψαρά μαλλιά με μισήν μανδύλαν με σχισμένην και εμβαλωμένην κόκκινη μαλίναν κοντίνε εμπρος ξυλωμένη από την μέση και σειρωμένην οπίσω πίσω με μίαν μαλύνην ρυπαράν σχισμένην περί τους δακτύλους και την πτέρναν κάτσαν, με ένα πόδα γυμνών, ρικνή, βλοσιρά, με το εντσουλούφι της κόμις, εκρεμασμένον έως τον όμον, με το άλλο κοντόν και κυρτωμένον υποκάτω εις την μανδύλαν. Έτρεξε με την μεγάλην τρικοκιάν, την έχουσαν οξίας και τσουχτεράς τας ακάνθας, διαναβγάλει να βγάλει δυνατόν τα μάτια ή τουλάχιστον ασχίσει τα σαβρά σάρκας των κορασίδων. Ο σκύλο της άτρεχε να πω πίσω. Γαβγίζονταν σημαίνον την έφοδον. Ο παπαγάλος απ'επάνω από τον εξώστην της ωκεανίνας. Ερεθιστής ήρθε να κράζει. Παπαγάου, παπαγάου! Ήταν αυτή η ιδία Μπότσενα, η Μάγισσα, η μέραν μεσημέρι, διερχόμενη έξω τη οικεία τη. Όλοι εσταυροκοπούντο. Τη νύχτα ουδή θα ετόλμα να διέλθει. Είχε μεγάλη εμφύμηνη στην τέχνη τη. Εάν συνέβαινε κανένα εντόπιον πλοίον να μην έχει ακουστεί από καιρόν και να είναι ύποπτον. Αυτή το ικανή να δείξει μέσα εις ένα αυγόν εις την γυναίκα ή στην την μητέρα του εν υποψία ναυτικού την τύχη του πλοίου. Πότε το πλοίον ή το σώον μετά του πληρώματο και αυτή το εδείκνιε βουλιαγμένον μέσα εις το αυγόν. Πότε το πλοίον είχε να βαγίσει πράγματι και εκείνη το εδείκνιεν ορθοπλοούν μέσα εις τον κρόκον». Τούτο εκανονίζεται όχι από την αμοιβή, την οποίαν ήλπιζε να λάβει, αλλά από τα αισθήματα τα οποία έτρεφεν η ιδέα προ τη γυναίκα ή την μητέρα του καραβοκήρι. Άλλοι έκβασε δεν ζημίωνε μεγάλο την φήμη τη, ή το πάντοτε η βότσανα, η μάγισσα, πώ τα κατάφερνε. Έτρεχε πάλουσα εις την χείρα την πελωρίαν τρικοκιάν με το εντσουλούφι των μαλλιών της ιόμενων επί του ώμου της, με τους κλιρούς και χελωνοδέρμους πόδας της πλήττοντας το έδαφος ως πέταλα φορβάδος. Επεδίσκε είχαν χωριστεί εν μεταξύ κατά πολλέ διευθύνσει. Αυτή με το ώμα εξέλεξε μεταξύ όλων των συμπλεγμάτων το πολυαριθμότερον και κατ' εκείνου έστρεψε την μανία τη. Ίσαν πέντε ή έξεκ των κορασίδων. Δεν είχαν εννοήσει τίποτε και ξεκολούθουν να βαντίζω συναργά και συνομιλούσε. Η μάγισσα... Καθώς οναι πλησίαζεν, εβόβενε το βήμα τη και δεν το πλέον ο κρότος των πετάλων. Επεθύμει να απολαύσει την ιδανίν να σχίσει τον λαιμόν ή το μάγουλο μοιάσε υπερισσοτέρων εκ των νεανίδων πριν λάβωσει αυτή είδηση. Συγχρόνως. Οι νέοι του τρίτου του ελληνικού σχολείου είχαν παρατηρήσει την έφοδον και δύο ή τρεις εξ αυτών οι ζωηρότεροι χωρίς να διστάσουν επέταξαν τα βιβλία των εις το έδαφος ήρπασαν ολίγα χαλίκια και όρμησαν να κυνηγήσωσι την μάγιστα έτρεχον κατόπιν της και εις κάθε πέντε βήματα έσκυπτον βιαστικά ήρπαζον λιθάρια και βόλου γη. ...και την επετροβόλουν. Τρει ή τέσσερι άλλη έτρεξαν κατόπιντων κρατώντα τα βιβλία υπό την μασάνη. Η εξαγριωμένη μάγισσα είχε φτάσει φθάσει μικράς παιδίσκας... ...και άφτε είχον αισθανθεί ήδη την μασχαλη η εξαγριωμενη μαγισσα ειχε φτασει ηδη τας μικρας παιδισκας και αφτε ειχαν αισθανθει ηδη την καταδιωξη εταχυναν δε το βήμα, απορούσε και γελώσε... Ο σκύλο έτρεχε κατόπιν της Βότσενας, γαυγίζων μανιοδός. Οι τρεις μαθητέ του σχολείου έτρεχον κατόπιν του σκύλου, ρίπτοντες λίθους και βόλους. Ο παπαγάλος μακρόθεν από τον εξώστην της Σοφιανίνας, επανελάμβανε, «Παπαγάου, θέλεις καφέ!» Ο αέρας μόνον της Τρικοκιάς, και η άκρα κοκκή μίας των πολυκλάδων ακανθών έθιξε την κόμην μίας των γορασίδων της δωδεκαετούς μαχός της κόρης του Πορταρίτη. Συγχρόνως λήθος ευστόχος ρυφτής υπό του υψηλού και ισχνού μαθητού, εκείνου εις το του οποίου είχε ψιθυρίσει εις των συμμαθητών του το ανωτέρο παρατεθέν δύστιχον, και ω τη ο πρώτος πετάξας τα βιβλία του και τρέξας, εκτύπησε τόσον κερίος και εκλώνησε τόσον σφοδρός την βελορίαν Τρικοκιάν εις την χείρα της βότσανα, ώστε η μάγισσα αισθάνθη δεινών των αντίκτυπων. Η χείρ της και αφήκε το όπλο της να πέσει κατά γης. Ο υψηλό νέο νέος επάτησεν εν τριάμβο επί της πολυκλάδου τρικοκιάς και η μάγισσα ετράπη εις ραγδαίαν φυγήν, ενώ οι άλλοι την κατεδίωκον ακόμη πετροβολούνται στην. Ο σκύλος τους εγάπηζε φοβερά και ο παπαγάλος εφώναζε κατά πρόσωπον της μαγίσης «Θέλεις καφέ, θέλεις καφέ» Η σαπφόνο ταρά διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Οχ, Βασανάκια». Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Ρύθμιση ήχου Θοδωρής Σφέτσας. Επιμέλεια εκπομπής Νέλα Δουλτσίνου.